Από αύριο θα, καλ... θα κληθούν να πάνε στο σούπερμαρκέτ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια η πλησία... Πεςτε μου ποια προϊόντα εννοείται. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος είναι ο υπουργό, ο κύριος Μπαλάφας. Ε, όταν υπόπτσα πανίδου χτες Του είπε ότι από σήμερα, 1η Ιουνίου και καλό καλοκαίρι και καλό μήνα, θα πάνε στα σούπερ μάρκετ και θα έχουν ανέβει λίγο τα προϊόντα, γιατί από 23 έχει πάει 24% ΦΠΑ. Ο υπουργό έδειξε ότι δυσανασχετεί κάπω, ότι δεν συμφωνεί με αυτήν την διαπίστωση. ερώτηση τη δημοσιογράφου και το αντιγύρισε με μια ερώτηση ο ίδιο. Ποια προϊόντα εννοείται έτσι, με το γνωστό ύφο του Σιριζέου Υπουργού, ότι τι θα ανέβει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι σημαντικό, με τη χώρα. Μένουμε στο ευρώ. Δεν, ε, όλα αυτά που θέτεται ως ερωτήματα ε, δεν υφίστανται και αν υφίστανται αναγκαστήκαμε πιεστήκαμε, τι άλλο να κάναμε να βγαίναμε από το ευρώ όλα αυτά δεν τα είπε είπε κάτι χειρότερο αλλά όλα αυτά τα εννοούσε όπως τα εννοεί κάθε υπουργό βουλευτής όταν δέχεται τις αυτονόητες ερωτήσεις που προκύπτουν από τα μέτρα που ψηφίζουν ε, και αυτοί και οι προηγούμενοι ο Γιάννης Μπαλάφας λοιπόν μας αποκάλυψε και. Την γνώση που έχει για το πώ μεταφέρονται τα τρόφιμα που καταλήγουν στο ράφι, πώ μπαίνουν οι αυξήσει και ποιο πληρώνει τελικά. Από αύριο θα, καλ... θα κληθούν να πά στο μάρκετ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια, η περνάει. Πλησία... Πέστε μου πια προϊόντα εννοείται. Τα πάντα. Αμερικά. Πέστε, πέστε δύο-τρία. Ανεβαίνει οθυμία, ο φυμπάκι. Το σπερματέ δεν πέρναμε πετρέμιο. <laughs> Ανεβαίνει οθυμία, ο φυμπάκι. Το σούπερ δεν παίρνουμε πετρέπαι. Εγώ θέλω να σα πω όμω ότι τα στοιχεία λένε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε τουλάχιστον 10.000 κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη προ το δημόσιο την ημέρα. Αυτό αυτός... το στοιχείο δεν το έχω δει σε καμιά εφημερίδα. Ούτε και από αυτέ που μα κάνουν τρομερή έντονα αντισύρριζα και αντικυβερνητικέ δεν το έχω δει το στοιχείο αυτό. 10.000 κατασχέσει αυτέ τι μέρε. ανεβαίνει ο Φιπιάς το 24%. Αύριο ανοίγουν και οι πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν... Κάτω ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Για πληστηριασμοί μέχρι 140.000 για πρώτη κατοικία μέχρι 140.000 δεν υπάρχει κανένας πληστηριασμός. Από 145.000 και πάνω είναι μια χαρά τα πράγματα ή από 141.000 και πάνω είναι μια χαρά δεν τίθεται θέμα. Ό,τι του έλεγε είχε μια απάντηση Για όλα δεν γίνονται κατασχέσει όπω ακούσατε και το βασικότερο, εκεί που έγινε και το ωραίο, με τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Όπω ακούσατε, ο Υπουργό μόλι ισχυρίστηκε, δεν έχει μονταριστεί, ότι από το σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Δεν αγοράζουμε πετρέλαιο. Όμω όλα τα προϊόντα που καταλήγουν στο ράφι μεταφέρονται με πετρέλαιο. Και η λογική, η εμπειρία, η νόμη, οι νόμοι, οι διατάξει λένε ότι το προϊόν που θα μεταφερθεί με όχημα που κινείται με πετρέλαιο, του οποίου η τιμή έχει αυξηθεί. Θα είναι πιο ακριβώς και άρα θα μετακυλιστεί η αύξηση στο καύσιμο, θα πάει ακριβώς στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Έχει γίνει με όλες τις κυβερνήσεις, θα γίνει και τώρα κάτι που ο κύριο Μπαλάφας όπω ακούσαμε και, αυτό, και αυτός θαυμάσια επιλογή του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το αμφισβήτησε. Είπαμε αλέξη Τσίπρας και θυμηθήκαμε ότι δουλεύει πάρα πολύ, πασχίζει πάρα πολύ, δεν το έχετε καταλάβει ο Λυσής. Κανείς δεν το έχει καταλάβει, το και ο ίδιο γιατί γνωρίζει περισσότερο από όλους μας Όμως βρέθηκε κάποιο, Έλληνας πολίτης Και τι πολίτης, όχι τυχαίως Να αναγνωρίσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δουλεύει πολύ Δεν είναι άλλος ο πρώτος ο πολίτης αυτός από τον Κοκκό Και δεν υπάρχει καμία εμφιβολία ότι οι προσπάθειες που κάνει Είτε καλές είτε όχι το υπάρχουν Δουλεύει σκληρά ο δεν υπάρχει θέμα Για να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια Εγώ νομίζω ότι δεν έχουν καταλάβει πόσο προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να λύσει τα προβλήματα <Ουλλοί> <Ουλλοί> <Ουλλοί> <Ουλλοί> Εγώ δεν είμαι ο πρώην Βασιλέπτος Κωνσταντίνος Είμαι ο Βασιλέπτος Κωνσταντίνος Τελεία Que Pablo, ya nie votado y todo ha terminado de dejar Επιτέλους, κάποιος αναγνώρισε και είπε δημόσια, τόλμησε και μόνο ο βασιλιάς θα το τολμούσε αυτό, όχι πρώην ούτε τέως για μας είναι βασιλιάς, μόνο ο βασιλιάς θα τολμούσε να αναγνωρίσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δουλεύει πολύ. Μόνο ο Κοκό με την διάνοια που διαθέτει, το πολιτικό κριτήριο, σπασμένη φωνή, ναι εντάξει γέρασε και αυτό όπω όλοι. Όμω δεν τον έχει εγκαταλείψει το πολιτικό αισθητήριο, το αλάνθαστο που το είχε και όταν βασίλευε αυτόν τον τόπο και σε όλα τα μετέπειτα χρόνια, αλλά κυρίω τώρα που ε, δίνει και πολλέ συνεντεύξει και έχει να πει πάρα πολλά. Και από ό,τι φαίνεται και βλέπω και νιώθω, μπορεί να είναι και μια λύση πολύ σύντομα. Γιατί έτσι, όπω πάει ελληνικό λαό, μάλλον προ τα εκεί θα καταλήξει, καταντήσει. Ε, όπως ακούσαμε είπε ο Βασιλιάς ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Τσίπρας, κάνει προσπάθεις είτε καλές είτε όχι. Αυτό δεν μας απασχολεί, μας απασχολεί όμως ότι δουλεύει ακόμη και για τις όχι καλές προσπάθειες, σύμφωνα με τη λογική πάντα του Βασιλέως. Να ακούσουμε λίγο η πολυδουλειά τι ακριβώς κάνει. Η δική μας πρόταση είναι χαμηλό φόρος προσθέμενης αξία για τα βασικά είδη και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το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 Θα έρθουμε ε, να αντιμετωπίσουμε την υπερφορολόγηση Έχουμε στόχο να μειώσουμε το ΦΠΑ στα έδι πρώτης ανάγκη. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε το ΦΠΑ στα έδι πρώτης ανάγκη. Αν μπορούσα θα το έκανα αλλά δεν μπορούσε Οπότε τον αυξάνει αφού δεν μπορεί να τον καταργήσει Να τον μειώσει δεν το συζητάμε Είπε ο Κοκός ότι δουλεύει πολύ ο τσίπρα. Ή δουλεύει πολύ ο τσίπρα, δεν το διευκρίνησε Δεν θα μπορούσε άλλωστε να δει αυτήν την πολύ ωριακή διαφορά την DGD διάγκριτη ουσιαστικά διαφορά, οπότε είπε το απλό δουλεύει πολύ ο Αλέξη Τσίπρας ο Κογκός, δηλαδή βλέπει το Τσίπρα και νιώθει ότι δουλεύει, πασχίζει είτε για καλό είτε για κακό όπως ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση έβαλε. Να παρακολουθήσουμε άλλο ένα απόσπασμα του πώ ακριβώς δουλεύει ο Τσίπρας. Όμω, θα επαναφέρουμε το αφορολόγιο του στο 12.000 ευρώ Θα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγέ του μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα, θα μειώσουμε το ΦΠΑ <συντήριο> από 23 σε, 10%. Θα <συντήριο> θα σε Θα αυξήσετε φορολογία Θα σε με το ΦΠΑ σε Εγώ είμαι ο Βασιλιάδη Κωνσταντίνο. Τελεία και πάυλα. Άϊ στο διάλογο και εσύ. de representar. Εγώ! Δεν θα πληρώσω το χαράτσι. Από τον έναν στον άλλον ο άδονιστα τελευταίο. Κάνει και αυτό τη δική του επανάσταση, τη δική του αντίσταση. Φαντάζομαι θα είναι και στι 15 Ιουνίου, οπότε είναι αυτό το παρετηθείτε και καλά που κάνουν συγκέντρωση πολίτε, απλή αυτού του τόπου που έχουν ανακτήσει όλα αυτά που βλέπουν και ζητάνε να παρετηθεί. Αυτή η κυβέρνηση, αδόλος με αγάπη για την πατρίδα, καλούν σε συγκέντρωση. Φαντάζομαι θα πάνε όλοι. Θα είναι και ο ωραίος ο κύριος με το ποτήρι στο χέρι, τη σαμπάνια, κρασί, κρασί κόκκινο νομίζω. Κολονά το ποτήρι εννοείται. Τέτοιε συγκεντρώσει, κολονά τα ποτήρια. Έχουν, μπορεί να είναι και τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν ενσωματωθεί όλα αυτά. Πάνε να γίνουν ένα, όπως το, το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε. Ενώ δουλεύουν πολύ, αυτό το βλέπουμε όλοι, αλίμονο. Η τροπολογία για τι offshore. Τραβήχθηκε πίσω, ήρθε μια άλλη όμως, ε, παραμένει σε ισχύ και η άλλη για δικαστικούς λόγους αλλά έχει έρθει καινούργια, ήρθε σήμερα να η Δημοκρατία βεβαίως αποχώρησε από τη Βουλή να μην συζητήσει, να μην ψηφίσει, να μην ε, εκτεθεί γύρω από αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από όλη την κατακραυγή και αφού έδειξε το πραγματικό ο γιατί στα κρυφά πήγε να περάσει κάτι Αυτά τα έκαναν οι προηγούμενοι θυμίζουμε ε, Τώρα φέρνει μια τροπολογία που γενικεύει για όλους Ότι δεν πρέπει να ισχύει να έχουν σε offshore πολιτική Και καλά κάνει και το γενικεύει όλο αυτό Αλλά βγαίνει και η Γεροβασίλη να το κεφαλαίοποιήσει όπως λέμε Και να παίξει με τα ηθικά αντανακλαστικά της αριστεράς Ενώ 3-4-5 μέρες πριν ίσχυε το άλλο Απέραντι στην πρωτοφανή προσπάθεια διαστρέβλωσης και κατασυκοφάντησης Δεν πρόκειται να μείνουμε απαθείς. Καταθέτουμε στη Βουλή τροπολογία, η οποία θα απαγορεύει και θα θεωρεί ασυμβίβαστη τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών με έδρα εκτός της χώρας. Η απαγόρευση πλέον θα είναι γενική και καθολική. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Θέλω να πω υπήρχαν κι άλλοι που τους νομίζαμε για ηθικούς και τίμιους. <Ρε> ρουλέτα, χειρά, χειρά, Come my come on, my on, Και κάποιες διαμαρτυρίες από κατοίκου Είχαμε πολλές το τελευταίο δήμερο ε, Συνέβησαν διάφορα σε διάφορες περιοχές Εδώ ακούμε μάλλον μια παλιά Σιριζέα Και κάποιοι παλιά Σιριζέοι δεν ξέρω αν ανήκουν τώρα κάπου Αλλά όπως ακούσατε την κυρία στις πλάτες μας Κοπρόσκυλα Πατήσατε για να ανέβετε εκεί που είστε Προς τον Θοδωρή Δρίτσα που βρέθηκε στο Βόλο χτες ε, Και απ' έξω, τα λιμάνια υπάρχει ένας χαμός Απ' έξω εργαζόμενοι πρόειν σύντροφοι, μην σύντροφοι να θεωρούν τους εαυτούς τους δεν έχει μάλλον και τόση σημασία. Κάτι εμφυλιοπολεμικό όμως φάνηκε από την αγανάκτηση των ανθρώπων και όλα αυτά κατά τον Θοδωρή Δρίτσα που δεν υπάρχει και λόγος να πει κανεί κάτι γιατί είναι το ακρονάωτο της συνέπειας. Ο δημόσιος του λιμανιού διασώζεται, παραμένει και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ. Μπράβο! Οι πόλεις του λιμανιού αυτή τη στιγμή των μετοχών γίνεται για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. αυτές οι πλάτες. Τώρα μια ερώτηση θα αυτή την κυρία που με την αγανάκτη φωνάζει όταν έδινε στην πλάτη σου σε όλους αυτούς και με αυτό το ιδεολογικό πλαίσιο ε, πριν ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια δεν φανταζόσουν ότι μπορεί κάπως έτσι να γίνει. Δε το όξερες, δεν το δεν παίρνει από τον νους σου ώστε να μην δώσει όλη την πλάτη να μην δώσει καθόλου πλάτη μήπω. Αλλά αυτή η ερώτηση μάλλον ρητορική ακούγεται. Η απάντηση υπάρχει και στο μυαλό τη κυρία και στα μυαλά τα δικά μα και κυρίω στο μυαλό του ΔΡίτσα. Δεν τι παρούσει να τα βάλουμε όλα κάτω. Α μείνουμε σε αυτό που λέει ο Βασιλιά μα που μα ενώνει όλου και μα οδηγεί. Είναι σίγουρο ότι θα αποφασίσει ο λαό, σωστά, βλέποντα και αυτό τον λαό όλα αυτά τα χρόνια. Λογικό είναι να μην θέλει να κάνει κάτι, δεν χρειάζεται άλλωστε, θα το κάνει ο λαό, είμαστε σίγουροι. Υποθέτω το στερεότυπο είναι ότι κάποιο ο οποίο ήταν σε μια χώρα παρασκετώσει ποτέ δεν εγκαταλείπει το όνειρο της παλινόρθωσης της μοναρχίας είτε για τον ίδιο είτε για κάποια επόμενη γενιά. Για σας έχει τελειώσει αυτή η ιστορία ένα τελειωμένο ιστορικό επεισόδιο. Δεν υπάρχει τέλο και δεν υπάρχει αρχή. Εγώ βλέπω την όλη υπόθεση αυτή ε, να εξελίσσεται στα χέρια του ολληλικού λαού. Αυτοί αποφασίζουν τι θέλουν. Αυτοί αποφασίζουν τι θέλουν. Αυτοί αποφάσισαν δύο φορέ, αν το θυμάμαι καλά, να παραφέρω τη Βασιλεία αφού είχε φύγει. Τώρα, αν τη θέλουν πάλι, δικό του δικαίωμα ναι, να το κάνουν. Πάντω, έχω πει σε όλου ότι δεν θα κουνήσω το δάχτυλό μου για να φέρω τη Βασιλεία πίσω. Αυτό το κάνουν οι Έλληνες. Εγώ δεν κάνω. Δεν χρειάζεται να κουνήσουν το δαχτυλό του. Έτσι όπως πάνε οι Έλληνες είναι σίγουρο μαθηματικός αποδεικμένο και πολύ σύντομα ότι θα θελήσουν. Να βρούνε τη λύση στον βασιλιά. Και θα εμπιστευτούν σε έναν ηθικό άνθρωπο που είναι και στην εξορία τόσα χρόνια. Θα σα πω εγώ και πολλά επιχειρήματα όταν έρθει η ώρα. Οπότε είμαστε σίγουροι εδώ σε επιτελείο ότι κάπου εκεί θα οδηγηθούμε και σε αυτό το θέμα. Εδώ οδηγηθήκαμε σε όλα τα προηγούμενα. βγάλαμε τον Γιώργο Παπαδρέο με 43%. βγάλαμε τα του Σαμαρά όταν του έλεγε τα Ζάπια τα 5, τα 16 Ζάπια. Αμέσω μετά βγάλαμε τον Τζίπρα. Το Τζίπρα για να μην μνημόνιο και έφερε μνημόνιο το καλύτερο, μεγαλύτερο όλων. Και είναι και ευχαριστημένη. Και θα δείτε στην πορεία, θα διαλέξουμε και τον Κούλι για να μα σώσει. Οπότε, γιατί να μην έρθει και ο Βασιλιά. Τι άλλο έχει μείνει. Ε, άλλωστε, υπάρχει και ένα πυρήνα, μια μαγιά, πολύ έτσι, πρόθυμη και δυναμική. Αυτή η μαγιά είχε εκδηλωθεί. Φιλοβασιλικών μαγιά. Είχε εκδηλωθεί το 2003, όταν είχε έρθει από την εξωρία Τότε με εκείνο το πούλμαν που γύριζε στου δρόμου της Αθήνα η βασιλική οικογένεια. Αυτή λοιπόν η μαγιά θα μεγαλώσει θα αυξηθεί και θα συμπαρασύρει ένα μεγάλο λαϊκό ποτάμι. Να ακούσουμε λίγο από την μαγιά του 2003. Να μην φύγεις, να μείνεις εδώ. Να μην φύγεις, αναπηρίες μου βασιλιά. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Τα παιδιά, τα παιδιά. Τα παιδιά να δουν. Τα παιδιά να Το γρηγορότερο θα γυρίσει. Το γρηγορότερο. Να Που το κάνανε μπάχαλο, πήγατε να το δείτε μέσα. Ήταν, το κάνανε μπάχαλο κορίτσι μου. Αγαπημένε, καλωσόρισες, μανάρι μου. Αυτά είναι, αυτά είναι. Αυτά θα τα βάλουμε δίπλα, δίπλα με τους πανηγυρισμούς για το Γιώργο Παπανδρεόταμ και το 2009 που έλεγαν θα φέρει το σοσιαλισμό και, και, και με τους πανηγυρισμούς των Σιριζέων πέρυσι το Γενάρη και λίγο το Σεπτέμβρη και για το όχι τον Ιούλιο. Ε, για να δείξουμε το αλάνθαστο αισθητήριο του ελληνικού λαού. Μα μπαίνουν όλα αυτά στη σειρά, Βασιλιά, Τσίπρα, Παπανδρέου. Ναι, μπαίνουν όλα αυτά στη σειρά και καλά ο Βασιλιά, ο Τσίπρας και ο Παπανδρέου. Ο λαός από κάτω που πάντα θέλει κάποιον για να τον πει μανάρι μου και αγαπημένο και να κλαίει επειδή μπήκανε μέσα και σπάσανε το σπίτι του, το παλάτι δηλαδή όλων των Ελλήνων. Γιατί κάπω έτσι τα απέκτησαν οι Βασιλιάδε, τα παλάτια και στην Ελλάδα. Αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν, συνέβαιναν το 2003 και συμβαίνουν και τώρα. Φαντάζομαι θα είναι περισσότεροι οι ένθερμοι οπαδοί υποστηρικτέ του βασιλέως μας. Ε, την ίδια ώρα, την ίδια όμως ώρα και ενώ στη Γαλλία γίνονται αυτά που γίνονται για ένα ενάμιση μήνα συνεχώς και αυξάνονται, μεγαλώνουν, γιγαντώνονται Πάνε πια σε διαρκεία σε πολλού κλάδου, με ελλείψει, με ζημιά στον τουρισμό. Ξεκινάει και το γύρω. Αλλά όλα αυτά ποσόσου απασχολούν όταν τα θέματα είναι τόσο μεγάλα και όταν είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν. Ποιοι, οι δυτικοευρωπαίοι, οι Γάλλοι, που πολλά του έχουμε πει μέχρι στιγμή και να κλονίζεται ολόκληρη κυβέρνηση τη Γαλλία. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, εμεί εδώ έχουμε το Βασιλιά. Και ενώ λίγο πιο κάτω από το Ριέλ, στο κέντρο τη Αθήνα, ένα από τα μεγαλύτερα και κεντρικότερα νοσοκομείο, ο Ερυθρό Περνάει ώρε που πολύ φανταζόμαστε όλοι, καθότι η υγεία ήταν και για αυτή την κυβέρνηση πρώτη προτεραιότητα. Εμανάρα με νοσηλευτή τη νύχτα. Αντίχυντη και μια διασωγήνωση, παραμένουν οι άλλοι άρρωστοι στο έλεο του Θεού. Χτυπάνε τα δεν μπορούμε. μα το αρέσουν τα παιδιά τα οποία έχουν κρυθεί, δεν είναι τα δικά του παιδιά, και η πρώτη φορά δίκαιη και διάφανη αριστερή κυβέρνηση απλά χωρίς να μας λέει γιατί δεν τοποθετεί τους προϊστάμενους. Έχουν αποχωρήσει τα τελευταία πέντε χρόνια οι 20.000 και δεν έχουν αναπληρωθεί. Είναι 30.000 συγκενές οργανικές θέσεις σε κάθε τμήμα κλινική των 40 ασθενών είναι μία τη βάρδια. Πληρώσω το χαράτσι. Αλλά θα πάω στο Ταμείο Παρακαταθηκών <Καταστηκών> και Δανείων. Η... Θα δώσω το, τα λεφτά που είναι για τη ΔΕΗ ναι. και το ποσό που αναλογεί στο χαράτσι θα το καταθέσω στο ΚΕΘΕΑ. Μα το Κεθέα το είχε κάνει πλούσιο ο Τσίπρα που δεν πληρώνει και αυτό στο χαράτσι τότε. Και πήγαινε και κατέθεται, γιατί δεν είχε και σπίτι η Μάγδα. Όπω έλεγε, αγαπητή μου Μάγδα, δεν είχε και σπίτι και το κατέθεται εκεί. Και τώρα πάει και ο Άδεν να καταθέσει και αυτό στο Κεθέα. Πολλή ζήτηση έχει το Κεθέα. Τυχερό το Κεθέα με όλου αυτού που δεν θέλουν να πληρώσουν το χαράτσι. Είναι ένα είδο ανυπακοή μοντέρνα βέβαια. Εδώ Με το βασιλιά μα, τα προβλήματα στα νοσοκομεία, τα προβλήματα στα νοσοκομεία. Το λέμε τόσο απλά, τρει-τέσσερι λέξει. Ενώ παίζονται ζωέ ανθρώπινε και μια τεράστια υπερπροσπάθεια γιατρών και νοσηλευτών. Που αν δεν υπήρχαν αυτοί, και αν είχε αφαιθεί όλο, όλο το θέμα, αυτό το πολύ σοβαρό, στα χέρια τη κυβέρνηση αυτή και των προηγούμενων, δεν θα υπήρχε απολύτω τίποτα. Χάρη στου γιατρού, του νοσηλευτέ συνεχίζουν και λειτουργούν παρά τι κόντρε που βάζουν οι κυβερνήσει. Σε όλου αυτού, 200 τηλέφωνο επικοινωνία. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% 100, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιοpapakirialfm.gr. Γιώργο Τζιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και με τον ηγέτη μα που δουλεύει πάρα πολύ, όπω εντόπισε και ο βασιλιά μα, πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Nie w maki ziki, nie w Demokracja, która Aristeri i jak Ego, nie zapliróżę do שלום ο Βασίλης Κωνσταντίνου, Τελία και Πάβλα. Αγαπώμੈνε! Καλώς όρισε! Από αύριο θα, καλ... θα κληθούν να πάνε στο σούπερ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια η υπηρεσίες... πυρήνη. Πέστε, πέστε μου, ποια προϊόντα εννοείται, Τα πάντα. Πέστε μερικά. Τον μερικά, πέστε δύο-τρία. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ στο σούπερ Ανεβαίνει ο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ. Μ' αρέσει που ζητάει από την Ζαπανίδο, μπαλάφος, να τη πει δύο προϊόντα και καλά που θα όλα. Όλα θα ανέβουν. Ο ΦΠΙΑ πάει παντού. Όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα χιλιάδες, χιλιάδες κωδικοί θα ανέβουν όλοι. Μπορεί να πάει και ο ίδιος, να, τουλάχιστον να μην κάνει τις ηλίθιες ερωτήσεις που κάνει και με το ύφος, ότι και καλά δεν ισχύουν όλα αυτά που λέτε και εκτίθεται κι άλλο. Γιατί έχει εκτεθεί έτσι κι αλλιώ Ω υπουργό του συγκεκριμένου Σούργελου κυβέρνησης. Εδώ για κροατές, να ότι καλύτερο υπάρχει πραγματικά, λέγαμε αυτά που λέγαμε για τον βασιλιά πριν και λέω ο ένας «Γιατί κάνεις όλη αυτή την προπαγάνδα και το θέτεις ως πιθανότητα να έρθει ο βασιλιάς στην ουσία εσύ, μέσω της αρνητικής δημοσιότητας, τον πρόθεις, διόρθωσε το άμεσα, ούτε ω αστείο και τον λες και ο βασιλιά είναι τέος». Όλο τον λέει Κοκό, διόρθωσε το αμέσω, δεν είσαι στο απειρόβλητο. Κατάλαβα ακριβώ ο συγκεκριμένο τι θέλαμε να πούμε, και έρχεται και ένα άλλο γιατί δεν είναι μόνο του. Ντροπή σου, κάθαρμα, εντάξει, τόση αβάντα στο βασιλιά και λε ότι είσαι και κουκουέ. Είναι πολλά τα λεφτά, καλαμούκι και αποστόλη. Ε, τώρα που γίνονται και οι ανατιμήσει, χρειάζεται 30 αργύρια παραπάνω υπέρ του βασιλιά σα. Αυτά είναι. Πίστεψαν και οι δύο ότι το λέγαμε σοβαρά. Μην σα το χαλάσω, το λέγαμε πάρα πολύ σοβαρά. Η μόνη λύση είναι ο βασιλιά, άλλο ο άνθρωπο έχει και κριτήριο. Φτιάξατε πράγματα στο Ανάκτωρο, αλλά τώρα είναι προεδρικό, το οποίο εμεί δεν θα τα κάναμε ποτέ. Σκάλε, μαρμάρινα, τούτα τα. Δεν θα τα κάναμε ποτέ. Τι εννοείται ότι εσεί τότε δεν είχατε τέτοιε πολυτέλειες. Ε, εκείνη την εποχή δεν θα τα κάναμε τίποτα από αυτά. Σα φάνηκε υπερβολική πολυτέλεια, Πάρα πολύ. Αυτή η μεγάλη σκάλα τι, τι θέλουν. Αν το βλέπει ο πατέρα μου, θα γίνονταν εξωφρενών. Είναι όλα αυτά, ποια σκάλα εννοεί αυτή του πάκη εκεί που βλέπουμε στι τελετέ και πώ ανέβαιναν αυτοί. Δεν είχαν σκάλα οι βασιλιάδε πάνε με το δείχτη Ανέβαινε η Φρεντερίκη πάνω στον πανόροφο όροφο. Μα να χαλάσουν τόσα λεφτά να κάνουν σκάλα. Καλά, πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπο, γι' αυτό αξίζει να έρθει να μα διοικεί, θα γκρεμίσει τη σκάλα. Και θα είναι ένα προεδρικό μέγαρο χωρί σκάλα για να πέσουμε στα ίσα και στο λιτό βίο που έλεγε και κάποιο άλλο. Καλή του ώρα όπου γυρίζει στην Ευρώπη για να κάνει καριέρα διεθνή και αυτό λαός μετά από όλα αυτά λαός που έχει το λόγο και κάποιοι λένε ίσως και τη λύση θα δούμε Έλα, ρε διευθυντά. Έλα, ρε παιδί μου, που είσαι. Δεν νομίζω ότι αύριο να υπάρχει πληστηριασμό σε Σεριζέο. Τώρα είναι δυνατόν μεταξύ μα, θα φαγωθούμε. Καταρχήν ξέρει, υπάρχει πάλι η δικαιολογία ότι στα Υπουργεία Ανάπτυξη κυβερνάει το Πασόπουλο. Τρώμαξε, ρε παιδί μου, πάλι καλά. Νομίζω θα μου λέει, υπάρχει πάλι το τάξεων. Όχι, γιατί από ό,τι βλέπει το προετοιμάζουν έτσι. Βγάζουν τώρα αυτό το γράφικο του Παπαχριστόπουλου και τι λέει. Α, εγώ δεν διάβασα τη ρύθμιση για τι διατάξει του άρθρου για τι Θα Θυμίζει κάτι το δεν διάβασα. Έχουν <laughs> ένα <laughs> θέμα <laughs> γενικό. Υίδα. Άμα ήταν μορφωμένοι, ξέρα να διαβάζουν. Αυτού τα στέλαμε Και τώρα, μια και αναφερόμαστε στις offshore, δεν πιστεύω κοντομινά να σε πληρώνει σε offshore εταιρεία με την παραγωγή στον ΑΛΦΑ. Πού τέτοια τύχη. Κορόιδο έχει πιάσει. Κορόιδο με έχει πιάσει. Μακάρι να μην πληρώνει αυτά. Γεια σου, πώ Γεια σου. Θέλω να σου πω ακόμα σήμερα του Χατζη Νικολάου, είχε το εκπρόσωπο του που σύριζε, αγαπητέ. Ήρθα κι εσεί κουφαλίτες. Κουφαλίτες όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα μου πει γιατί, βέβαια. Γιατί, γιατί όταν ακούω να πούμε εγώ στη δουλειά μου κάποιον ή να μου βάζει κολλό χείρο και να μου λέει, φιλε, δεν το είδε καλά. Είναι αλλιώ το πράγμα. Και ενώ εδώ είναι πασιφανώ ότι με κοροϊδεύει. Θα τον άρχισε να γαμπτύει τα βρύδια. Εσεί λοιπόν, τσούκου τσούκου από εδώ, από εκεί, τον έχετε να αυτοσταχάγει. Μα δεν είναι έτσι, δεν καταλάβατε καλά. Πρέπει Να μπούμε, με το και με το σάς. Γιατί, παιδί μου, γιατί να μιλήσουμε στου ανθρώπου έτσι. Γιατί. γιατί μην είμαστε ευγενικοί. Αυτοί θυσιάζουν τον ελεύθερο του χρόνο, το πολιτικό του κεφάλαιο, το όνομά του. Για εμά, και εμεί θα, yeah. θα, θα του βρίσκουμε. Όχι μόνο να του βρίσκουμε, να του πηδήξουμε, θέλει, όχι μόνο βρήσιμο Α, είσαι ε... ξαφουρογκά. Εντάξει, θεάγκαρ, όλα τα λεφτά ο Μίλλο. Μερακλεί λέγεται oh. τότε. Δηλαδή από το 12 που ο Σαμαρά μίλαγε μπροστά στη Μέρκελ για τα πετρέλαια τη Ελλάδο, μέχρι το 16 που υπογράψαμε για το υπερταμείο, α πούμε, τι άλλαξε. Το ύφο και η ταμπέλα. Α, δεν όχι. είναι τώρα, συγγνώμη τώρα. Ήταν ο Σαμαράς εκεί πέρα με το ύφο του υπαλληλίσκου του υποτακτικού. Ναι. Ε, τώρα δεν είναι το ίδιο. Πάει με, με έναν άλλον αέρα ο Αλέξη. Oh. Χαρούμενο που συνεργάζεται και συνομιλεί με τη Μέρκελ. Οκ, okay, αλίμονο. Oh. Αλλά δεν oh. έχει αυτό το υποτακτικό. Έχει αυτό το κατσάτο α πούμε του, του αριστερού που θα την πάρει και ο διάβο. Άμα oh, κάτι όχι, όχι, γιατί το 12 όχι, λες, όταν μίλαγε ο Σαμαράς μπροστά στη Μέρκελ για τα πετρέλαια τη Ευρώπη, αναφερόμενο εννοείται στα πετρέλαια τη Ελλάδο. Κάποιοι μεγαλόσχημοι εδώ δημοσιογράφοι του δίνανε συγχαρητήρια και λέγανε ότι ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Και ότι η Μέρκελ, α πούμε, θα μα βοηθούσε στο θέμα τη Τουρκία. Ναι. ναι, καλά, γιατί η Μέρκελ, αν κάτι θέλει να κάνει σε εμά, είναι να μας βοηθήσει. Ah, μα βοηθήσει. Α, γι' αυτό σου λέω. Όχι να μα ξεζουμίσει. Επομένω τώρα τι άλλαξε δηλαδή. Το αγγλικό δίκαιο δεν υπάρχει από το 10. Μη μου λε αγγλικό, μη μου λε αγγλικό <laughs> και σκέφτομαι αυτό το σκίτζι των Κάμερον. Μην πάει και δεχτεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος όπω είναι. Αυτό φοβάμαι. Καλά, εντάξει, άλλοι μα και οι Άγγλοι, α πούμε. Ρουφήξαν όλοι τη Θάτσερ και τώρα θυμηθήκανε ότι θέλουν να βγουν λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα... τώρα θυμηθήκανε ότι δεν είναι, λέει, αυτόνομη η των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι αποφάσει παίρνονται, λέει, στι Βρυξέλλε από του χαρτογιακάδε. Έλα! Ρε. Ανακανείψε την Αμερική ρε και Άγγλισσο πάρε Μωρί μην είσαι τίποτα κομμουνίστρια Όχι ρε τίποτα αστιεύεσαι Τι είναι πού... αυτά που μου λες Έλα Ροσόγη Έλα φίλερα. Τι χρειάζεται να πιστέψει. Τι να είναι... πούμε. Ελεύθερα. Μιλάμε τώρα για ταξικά πρόσωπα και τέτοια. Ναι. Οι Γάλλοι, τι γίνεται. Πάλι η αστική του τάξη δείχνει τον δρόμο. Καταρχήν ναι, γιατί οι Γάλλοι έχουν αστική τάξη. Πρώτον. Ηθοποιό διαφορά που λέμε. Ηθοποιό. Ηθοποιό διαφορά. Όχι, η ηθοποιό είναι λάθο. Ηθοποιό για... διαφορά είναι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μα με του Γάλλου. Και ένα δεύτερο είναι το κοινό μα είναι ότι και ο δικό σου τουρισμό βλέπω να τον πίνει. Δε φέρει. Με αυτέ τι μα... τώρα. Καταρχήν δεν βοηθάνε την ανάπτυξη. Πέρετε, με κλειστά μαγαζιά και τέτοια. Έχει και δεύτερον, πού θα πάει ο τουρίστας. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, δεν σε πραγματικά. Λογικά έχει, θα, υπάρχει ένα méga, ένα sky θα υπάρχει ένα μέγκα, ένα σκάι, θα υπάρχει στην Γαλλία να τα πει αυτά. Έχει, έχει τρέμει σκάι. Δεν η θα, η θα έχει Γαλλία κάτι τέτοιο. Όχι να τρεμεί. Αναδειγμένοι <laughs> κι αυτοί έτσι. Ζε σου η τραβήμενη. πλαστική. Επειδή η αριστερά αλλά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν αστιεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος. <ΛΣ> δεν αστιεύεται σε ό,τι αφορά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου πολιτικού χρήματος. <ΛΣ> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Σήμερα σηκώνουμε το γάντι. Ενοχτές είχαμε φέρει... Το, τη σχετική διάταξη που αθώνει όλους τους πολιτικούς και τους αθώνει γιατί όποιος προσφύγει θα αθώθει είχαν σε offshore τα έσοδα τους έτσι λοιπόν ενώ μέχρι χθε ήταν αυτό ξαφνικά σήκωσαν το γάντι και η αριστερά δεν αστιεύεται μαζί με τους ανέλ μέσα και μόνο αυτή η φράση είναι ε, ότι καλύτερο έχει γραφτεί φέτος σε επίπεδο πάντα δελφιναρίου γιατί με αυτό γίνεται η σύγκριση και τόλμησαν κάποιοι ενώ πήγε ο Φίλης να μιλήσει στην ανταρτομάνα καλιθέα Όπω ο ίδιο την αποκάλεσε για να πιαστεί από κάπου λογικό, ε, τόλμησαν κάποιοι να του διακόψουν την ομιλία. Αυτοί τώρα έρχονται εδώ, στην αντατομάνα, καλυθέρα, έρχονται εδώ για να η πούνε: Δεν είναι εγώ οι αριστεροί, αλλά είναι ποιοιε τα φασιστάμετρα. Του αγνοούμε, δεν του φοβόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δημοκρατικά, εκφράζει λαχτάρε ελπίδα του λαού για να βγούμε από την κρίση με δημοκρατικό τρόπο, με δουλειά για όλου, με δικαιώματα για όλου. Και θα μείνει εδώ με την ψήφο του λαού. Θα μείνουμε εδώ σε τέσσερα χρόνια. Αυτή είναι η εντολή του λαού. Δεν υπάρχει αριστερή παρένθεση. Να, να τη ξεχάσουν τα διάφορα ψυράκια. Να τη ξεχάσουν τα ψυράκια των δανειστών. Αυτό. Είναι εντολή λαού. Είναι εντολή λαού να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια. Εντολή λαού ήταν και να όχι πέρυσι τον Ιούλιο. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα δεν έγινε εντολή λαού τελικά. Αλλά διαλέγουμε αυτή την εντολή λαού. Είπε. ο φίλης, ακούσατε καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει λαχτάρες ή μοιράζει λαχτάρες, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς το ρήμα που χρησιμοποίησε. Αυτά συμβαίνουν εδώ, στον τόπο μας, γιατί υπάρχει και βαριά εξορία. Γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Άμα διαβάσετε τα αρχαία κείμενα, θα δείτε ότι όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξωρία υποφέρουν. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το έχουμε ποτέ. Πάγωσε λίγο η κονσόλα Πιάσατε κάτι δεύτερα που άργησε να μπει το χαλή Λογικό όταν ακούει ότι ο Κοκός Στην εξορία δεν άντεχε Και μάλιστα μοιράζεται τον καϊμό του Και με τη Σιακοσιόνη Ότι εσείς δεν έχετε ζήσει εξορία Μα θύμιζε τα πέτρινα χρόνια που έχει ζήσει στην εξωρία Ο μισοτάκης που έκανε τη τα Κάθε μεσημέρι στο Παρίσι και την Τώρα με τους καημούς της που στο Twitter πριν καμιά δεκαετία μέρες πάλι μιλούσε για την εξορία που έχει ζήσει αυτή και η οικογένεια της. Και ο Κούλης άμα γίνει πρωθυπουργός θα είναι και αυτός ένα εξόριστης. Θέλουμε να τον εξόριστη ο Γιώργο Παπανδρέου που είναι ο προηγούμενος πρωθυπουργός που έχει περάσει από την εξορία. Τυχερό λαός, μόνο αυτό έχουμε να πούμε. Έλα μόλι να Έλα Ένα παιδί μου. Δεν γίνεται την εκπομπή, θα χάσω και τι διαφημίσει. Όχι όχι τι διαφημίσει κλείσει πάρε μετά να είναι. Πάλι να περιμένω πάλι να τελείωσε μετά να πάρουμε μετά τι δύο κόνει. Και πάρει στον παπαδόπουλο μετά. Περιμένω να μπασκευή για μια κέντρο λεμοναδίσα. Σωμίτη δεν έχουμε να γράψουμε και όλα θέλουμε. Ναι, καλά. Δηλαδή, σήμερα όλη στα ελληνοδικία. Ξεκινάει ο πόλεμο. Σήμερα το σπίτι του γείτονα αύριο το δικό σα. Όχι ρεμή μα. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Θα προστατεύει την πρώτη Ναι, ναι, για τη δεύτερη μιλάμε, φίλοι γιατί. Έχουμε από τρει και πάνω. Έστω και τη δεύτερη, τέλο πάντων, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Ε, έχει ε, κοινωνικό προφίλ και πρόσημο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θα αφήσει, τι απάτη, θα, θα δώσει τι τράπεζε στα σπίτια μα, θα μα αφήσει. Δεν το πιστεύω. Αλλά εκεί που θα πάμε, θα δει τι έχει να γίνει. Προχτέ χάθηκε ένα σπίτι, ρε φιλέ. Χάθηκε ένα σπίτι, καλά. χάνονται πολλά πράγματα. Χάνονται και τα κλειδιά σου, καμιά φορά μπορεί να τα χάσει κάπου. Το πρωτοφόλι σου. Ε, δεν πρόσεξε, κάτι ε, το χάσε. Έτσι και το μιχά, σπίτι. Εμένα με να μην χάσω καμιά φορά, ρε Μαρκάκι, και πάω αντικατάστα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί νομίζω το έχουμε χάσει από καιρό του εαυτού μα. Άμα του είχαμε βρει, δεν θα ανε Η σάτια, φίλε, όχι μόνο ευνοεί τη δουλειά σα, αλλά βοηθάει και ένα αφεντικό. Κάθε λίγο και λιγάκι λεφέντη. Κυριάκο έκαναν κυβερνητικού συστήματο. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια: Μα είχε κλαφτεί λίγο ο Χατζη Νικολάου: Ότι δεν βγαίνει, του χρωστάνε από τι διαφημίσει κτλ. Τέλο πάντων, ε, με αυτά και με αυτά, μη στα πολυλογώ, του βγάλαμε μεροκάματο. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Μια φορά το μήνα ή το δίμηνο θα έχει ένα ε, Θα κάνει κι εσύ. Ε, Εχθέ το δυσίο έβγαλε φωτογραφία με ένα δαπίτη, α... δε μάσκα. Πώ το καταδέχτηκε αυτό, Πού έβγαλα με δαπίτη, Ε! Στο δυσίο που πήγε για το γύρισμα χτε. Δεν το πήρα χαμπάρι, δεν είχε μπλουζάκι. Μα δεν τον το στη νιωδιά στην αφή. Καλά, μου μύρισε λίγο σαπίλα, αλλά φαντάστηκα ότι έχει και κάτι βόθρου εκεί γύρω, ξέρω, ξέρω εγώ. Μπερδεύτηκα, πού να ξέρα. Και με ακούπησε ο δαπίτη. Ναι, ρε, και δύο σε ακούπησαν, αριστερά και δεξιά. Δύο. Καλά, εδώ έχω βγάλει και με τον τζίμπρα που είναι πρώην κνήτη. Καλά, σώσω και, αυτό. και κυβερνάει ο δαπίτη. Πόλη λουλούσε η χαλότητα, ο γυμναστηριακό είμαι Μόρι ή γυμναστιρια, έχει κάνει κορμί για το καλοκαίρι ή κανένα στα πιο κιλιά. Λουλούβου, δεν περίμερω θα μα βρουν και του δύο. Πήρε εκείνη η αγάπη σε την οικογένεια και μα είπε βοδοτομιμένου και του δύο, δηλαδή με βάλανε στο ίδιο το ίδιο μεσένα άμα. Και μα... μένα αυτό και... με τσάδισε. Αυτό που μπήκα στο ίδιο καζάνι με σένα τη συχνάθηκα. <laughs> <laughs> Κι λέω με τον εμά. Ένα πώ έγινε! Γιατί μα είπε λοβότον, μημένους, αυτή η αυτή την ικοκυρά. Για αυτό το λόγο, ακριβώ. <laughs> αυτή σκέψου τη ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θε να συζητήσουμε παραπάνω. Ρε μας, αυτή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα νοικοκυρά αγάπης που σου λέει να μην μεγαλώσει ο Σαμαράζ με το σουτζουνάκι του, να πάρω τον πιτυρικά να μεγαλώσει ο πιτυρικά χειρότερα. Πάρε πέφτης, εδώ δεν σε παίρνει ούτε ο ύπνος. Αϊ στο διάλογο που θα μας το λομποτομιμένο. Μην είσαι κατήνα, δεν θέλω να είσαι μεταξύ σας. Εντάξει, εμένα έχει όλα τα δίκια. Εσένα λογοτεχνικό. Εμένα. Πετρέπεσαι λίγο να δει αυτό το πράγμα. Άσε με κι εγώ, έξαλλο έγινε. Όσο δεν έχει αυτό το πράγμα. <Δετάξει> Είμαι ψυχάρα. Μανάρι μου, καταρχήν συγχαρητήρια για τη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή. Σ' άρεσε. Πώ δεν μα, σε τρελάθηκα. Εμά μα πολύ άρεσε. Καλό, καλά. Καλό, καλά. Καλό, καλά, το μονόλογο που είχε με τον τσίπρα, που πέ, Ο Τσολιά με τον Τσίπρα. Και λέω ρε, πού αυτοί φτάνουν 60% τηλεφέαση. Πώ βγαίνουν όλοι αυτοί οι μαλαίοι. Για την κοινωνία του και κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, όλα αυτά τα σούριαλα. Κάνε ποιο ήταν 60% του λεφθάσματο, εμεί. Τι λε, Καλή. Άσε, δεν δίνουν αυτοί οι μαρκοί. Εγώ ξέρω από τον κόσμο γύρω γύρω που σα ακούει, Ελικώ. Αυτό τώρα... το δέχομαι. <laughs> <Σινικόλαια> για κολλάβια όμορφη φορά είχε το λεβέτη. Εγώ το κάνε χάρηνικωλά με τα χειροδότα γιατί το έχω να τον βλέπω. <Σινικόλαια> <Ό, Σινικόλαια> Τι <τίπος>, προσπαθώ <σπάθουν> να μα αποδείξουν ότι αυτό είναι φιλόξω και τώρα και τα άλλα καινούριο. Όχι, θα... καλά σα κάνει. Θα τον τρίει στα μούτρα γιατί τον θέλετε, τον βγάλετε. Παρά του Καλάμια <Σινικόλαια> φοράτο μήνα. Καλά σα κάνει και λίγα σα κάνει. Κανονικά πρέπει να σα τρίψει στα μούτρα και όλου του φολευτέ που το συμφερω. Συ πω κανονικά ό,τι μαλάτε και έχετε ψηφίσουν όλα <σπάθουν> αυτά <αγώ>, τα να <πάνω>, σα τρίψει <σπάθει> τα μούτρα. Άκου να σου πω, αυτή που λέει εσύ τώρα όλα τα ποσοστά και αυτά τα γιατί ήμουν και εκλογικός αντιπρόσωπος τα έβγαλε η singular logic τα είδες και θύματα και αμάς η singular logic έκανε τις εκλογές και άλλη άλλοι μαζί κάθονται και κοιτάνε θα χάσω το λαό το άντε, Έλα, γεια. Α, άντε γεια. η βούλτεψη παραδέχτηκε ότι έχει λαλήσει βέβαια βρήκε μια αφορμή ότι και καλά διάβασε τα νομοσχέδια το τελευταίο τις 7.500 ότι είχε ανάγκη να διαβάσει αυτό το νομοσχέδιο 7.500 για να λαλήσει Και μισή σελίδα ήταν αρκετή για να συμβεί αυτό που περιγράφει τόσο παραστατικά. Παρ' όλα αυτά όμω όπω η πίδια τις διάβασε γιατί ο Κατρούκαλος δήλωσε ότι δεν ήξερε για την τροπολογία η οποία δεν υπάρχει πια και έχει έρθει μια άλλη τροπολογία γιατί είναι αριστερή και έχουν ρίξει το γάντι και και και. Για το κολαστήριο που μας ζητάτε να πούμε δύο λόγια, να πούμε αύριο καλύτερα που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, όμως βγάλουμε και κάποιον από εκεί. Το κολαστήριο εννοώ το νοσοκομείο των φυλακών κορυδάλου νοσοκομείο. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη γιατί αυτό είναι προθάλαμος θανάτου. Έτσι ό, όπως ε, λειτουργεί αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί ο λαός. Αμέσως τώρα, αμέσως μετά. Γιάννη Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σα. Πήρα μόνο και μόνο. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω με κάποιον. Γιατί είμαι συχνό πελάτη, τακτικό πελάτη. Ειδικά με του ετυμπόιδε. Να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια. Ωραία, Είδα πείτε να... μου, Ελληνοφρένεια. Είσαι αποστολή. Είμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ, αποστολή μου που σα ακούω. Ήθελα να πω συγχαρητήρια για το κλείσιμο τη εκπομπή τη χτεσινοβραδινή στην τηλεόραση. Σε χαίρομαι για όλα. Ναι. Για όλη σα την εκπομπή και εσένα και το θύμιο. Είμαι από τον καιρό που ξεκίνησε. Χάρηκα πάρα πολύ, αποστολή μου να σε καλά. Πόσο χρόνο είσαι. Είμαι ξηνα Μόνο ένα πράγμα αποστολή μου να σου πω. Από 3,5 έγινε 1.300. Μπορεί κουφάλα 3,5 χιλιάρικα, έπαιρνε. Όταν πλήρωνα εγώ για 35 χρόνια τη γιότα κλίμακα, επιχειρηματία ήμουνα. Ποια είναι η γιώτα κλίμακα, καμιά κύπρια εγκόμενα. Έχω δώσει τα διπλά λεφτά από του άλλου και έχω φτάσει τώρα στα 1.300. Δικιά, δικιά μου επιχείρηση, στα παιδιά μου δεν έχω μεταφέρει. Ε, και εμεί τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά δεν θα πάρουμε 3.500 ποτέ. Έζε καλέ εποχέ, πασόκο, ε! Εκεί ήταν όταν ξεκίνησα η σύνταξή μου, ήταν αυτά τα λεφτά τα πάρω. Ε, και τώρα είναι φιλοδόρημα. Τώρα παίρνω 1.300. Είμαι 65. Ε, έζησες κάποια καλά χρόνια με τρισίμι Τα 65, τι θα τα κάνεις στα παραπάνω. Ένα φιλοδόρημα, να έχει να δίνεις φιλοδορήματα. Παίρνω ίδια σύνταξη με έναν που έχει πληρώσει τα μισά λεπτά από μένα, παίρνει 40 ευρώ λιγότερα από μένα. Καπιταλισμός, αγάπη μου. Α. Καπιταλισμός. Ισοπαίδωση όλων. Δεν αμφισβητώ εγώ ότι έχει ισοπεδωθεί η Ελλάδα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν αμφισβητείς. Του δυο μεταπλαστά στοιχεία, γιατί δεν του έδιωχνε ο αφού του είχε βρει ο Μιτσατάκη. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε ή γιατί του είχε διορίσει το ΣΟΗ του κι αυτό. Δεν πρόλαβε γιατί τους το του δεν πρόλαβε, γιατί τους ρίξατε. Δεν είχε αντιρρήσει ο Κυριάκο να διώξει. Ό,τι πρέπει ήταν. Καλά, τα του δεν τα διώχνε. Ούτε του δικού του από το κόμμα του που είχαν Αλλά του άλλου θα του έδιωχνε. Δεν είχε αντιρρήσει, είχε yeah, να διώξει μπράβο. ο Κυριάκος. Όχι αυτού που βάλανε αυτή. Ξεκινάνε οι πληστηριασμοί από σήμερα. Δεν αργήσανε. Έχουμε 1,5 χρόνο αριστερή κυβέρνηση. Καταρχήν, αριστερό είναι ότι αργήσανε 1,5 χρόνο. Ότι πάλεψε η αριστερή κυβέρνηση 1,5 χρόνο να κρατήσει τα σπίτια σε εμά. Mm -hmm. Και τώρα σιγά σιγά, yeah. που γίνεται λίγο θατσερική η κυβέρνηση, ήταν η ώρα να φύγουν και κάποια σπίτια. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε επίξει στην πολυκατοικία. Το ένα σπίτι δουλεύει το άλλο. Να φύγουν μερικά, να γίνουν πάρκα. Φαντάζομαι τι θα τα κάνουν οι τράπεζες. Θα γκρεμιστούν και οι πολυκατοικίε δηλαδή. Λογικά. Καλά τα έλεγε παλιά, αλλά τι λέει σήμερα ότι είπες για τα κοράκια, λέει κάτι. Ότι πουλιά είναι και αυτά σαν τα καναρίνια. <laughs> ναι, με σκούρα ενδυμασία. Γεια σου, σύντροφέ. Γεια σου ντρόψα. Παίρνω από Θεσσαλονίκη. ε καλά, εντάξει. <laughs> ότι ο χρειάζομαι επηρεαστική κλήση, πλέον δεν έχει τέτοια. Όχι, σύντροφέ. Θέλω να πω πέντε κουβέντε. Άν... Θέλω να πω στου συντρόφου μου, του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, τώρα να πει πέντε κουβέντα, να πει πέντε σωστά, μην αρχήσουμε τι μαλλακίε. <laughs> το σύντροφιου του ΣΥΡΙΖΑ μου ακούγει σαν το λαό ότι το έλεγαμε σύντροφο. Όχι. Εγώ θέλω να του πω το εξή Έχει συντρόφια. Η πρώτη διάσταση την κάνατε όταν είχαμε χούντα και γίνεται κουκέ του εταιρικού. Τώρα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Το κυβερνάτε, επισοδερβείτε το κίνημα, το πήρατε τρέπα. Ότι το λαό το κάνατε, δεν βαριέ σε αδερφέ το πήρατε, χαϊπάρι. Ε, καλά, ο, μην τα χρειάσουμε όλα στου διόφου. Τι είναι τα ρε, ρεζίλιαρε. Από ποιον θα φέρετε πίσω το εκάθρε. Τόσο ξεφτύλε γυρνάτε. Τι διέλαωρε, ο Μητσοτάκη είναι στην εξουσία. Αυτό το καλοπέδι που τον κάνατε αρχηγό. Δεν είναι ο Μητσοτάκη στην εξουσία, τη αντιλαμβάνεσαι. Είναι ο Μητσοτάκη στην εξουσία τώρα. Αυτό πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα το πάνε πίσω. Ο κόσμο για να το βγάλει. Στο δρόμο φύγησε ένα κάτω. Καμα θέλανε ό, να υπάρχει ναι. κίνημα έτσι τα κοινούταν. Δεν το πανεπιστήμιο, ιδανικά θέλουν να μην υπάρχει κίνημα. Όπως δήλωσε κάτι βλαμένε σε βουλευτήνε και Υπουργείνε τι είναι αυτέ. Το κίνημα μας εμπιστεύεται γιατί αυτό δεν γεννήσουν στον τρόμο. Κατάλαβε, δηλαδή δεν υπάρχει. Ο σανό δεν έχει γίνει τροφή πια, ο σανό ξεκινάει από κεφάλια. Το δήλημα είναι ένα και καθαρό. Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια ή με την μέκλ και τα πνημόνια. Piękne i fizyczne. Piękne i fizyczne. Piękne i fizyczne. Piękne i fizyczne. Piękne i fizyczne. Piękne i Είμαι ο πρώην Βασιλάβης Κωνσταντίνος. Είμαι ο Βασιλάβης Κωνσταντίνος. Τελεία και Παύλα. Αγαπημένε καλωσόρισες. Μανάρι μου.